Πεφάλαιον καπαβίτα σελίδα 95, στήχη 1-14, η παραβολή των βασιλικών γάμων. 1. Και απεκρίθη ο Ιησούς πάλιν εις αυτούς με παραβολάς λέγον. 2. Η βασιλεία των ουρανών ομοιάζει προς άνθρωπο βασιλέα που έκαμε χαρέ γάμου δια των ιών του. 3. Και απέστειλε τους δούλους του για να καλέσει αυτούς που είχαν προσκληθεί στου γάμους και εκείνοι δεν ήθελαν να έλθουν. 4. Πάλι να πέστειλε άλλους δούλους λέγον. Είπατε στους καλεσμένους. Ιδού ετοίμασα το μεσημεριανό μου τραπέζι. η τάβροι μου και τα θρεφτάρια είναι σφαγμένα και όλα είναι έτοιμα. Έλθετε στους γάμους. 5. Αυτοί όμως αδιαφόρησαν και έφυγαν. Άλλος μένει στο χωράφι του, άλλος δέει στην εμπορική του επιχείρηση. 6. Οι δε υπόλοιποι αφού έπιασαν τους δούλους του Ήβρυσαν και φόνευσαν αυτού. 7. Αλλά όταν ήκουσε ταύτα ο βασιλεύς εκείνος εθήμωσε και αφού έστειλε τα στρατεύματά του εξολόθρευσε τους φωνείς εκείνους και κατέκαυσε την πόλη τους και την τιμωρίαν αυτήν έλαβαν οι Ιουδαίοι και τα Ιεροσόλυμα τους οποίους υπονοεί η παραβολή. 8. Τότε λέγει στους δούλους του «Το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο. Οι προσκαλεσμένοι όμω δεν είσαι άξιοι να λάβουν μέρο σε αυτό. 9. Πηγαίνετε λοιπόν ει τα σαυροδρόμια και τα τρίστρατα, και όσο τύχη να έβρετε εκεί, καλέσατε του ει του γάμου. 10. Και αφού βγήκαν οι δούλοι εκείνοι στου δρόμου, εμάζευσαν όλου όσου ήβραν, καλού και κακού, και γέμισαν η αίθουσα του γάμου από ανθρώπου που εκάθισαν στο τραπέζι. Και αυτό επραγματοποιήθηκε με την εκκλησία Στην οποία εκλήθησαν και προσήλθον οι δολολάτρε πιστεύσαντες 11. Όταν δε εμβήκε ο βασιλεύς διαναείδε τους καθισμένους στο τραπέζι Είδανε και οι άνθρωπον που δεν εφορούσεν ένδυμα γάμου Δεν είχε δηλαδή μαζί με την πίστη και τον καρπών της πίστεως του τέστητα αρετάς 12. Και λέγει αυτόν Φίλε, πώς εμβήκες εδώ χωρίς να έχεις ένδυμα γάμου Εύκολο είναι το να απευθυνθεί στην υπηρεσία μου και να σου προμηθεύσει τιούτον. Αυτό δε απέστο 13. Τότε είπαν ο βασιλεύ ει του Αφού του δέσετε χέρια και πόδια, πάρτε τον και ρίψατε τον έξω ει το σκότο, στο πιο βαθύ, που είναι μακριά από την βασιλεία του Θεού. Εκεί θα είναι ο κλαθμό και το τρίξιμο των δοντιών. 14. Διότι πολλοί είναι καλεσμένοι στην βασιλεία του Θεού. Ολίγοι όμως είναι εκλεκτοί που έχουν τα σαρετάς και θα κληρονομήσουν τη βασιλεία αυτήν.